«Τριακοστό μάθημα. Χώρες και γλώσσες. Πρώτη φορά έρχεστε στην Ελλάδα» «Όχι ακριβώς. Γεννήθηκα εδώ, αλλά πήγαμε στη Γαλλία όταν ήμουν δέκα χρονών. Ο πατέρας μου ήταν Γάλλος και η μητέρα μου Ισπανίδα και επειδή μιλούσαμε και τις δύο γλώσσες στο σπίτι» τη έμαθα από μικρός. Σπούδασα αρκετά χρόνια στην Αγγλία και εκεί φυσικά έμαθα αγγλικά. Στην Ιταλία πήγα μόνο μια φορά αλλά όταν ξέρει κανείς γαλλικά και ισπανικά δεν είναι δύσκολο να μάθει Ιταλικά. Έχω πάει βέβαια στη Γερμανία αλλά ήξερα γερμανικά και από πριν. Πού αλλού έχετε πάει Πριν πάμε στη Γαλλία Μείναμε λίγον καιρό Στη Νότια Ρωσία Και έμαθα ρωσικά Αρκετά καλά Ξέρω να διαβάζω Πολωνικά και τσέχικα Αλλά δεν τα μιλώ καλά Και τα ελληνικά σας Α αυτά τα έχω σχεδόν ξεχάσει Αλλά τα ξαναμαθαίνω τώρα είναι θαυμάσια γλώσσα. Σας ζηλεύω που έχετε ταξιδέψει τόσο πολύ και ιδίως που ξέρετε τόσες γλώσσες.